Στοιχή 20 30. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. 20. και έρχονται κάποιο σπίτι της Καπερναούμ και μαζεύθει πάλιν λαός πολύς ώστε να μην μπορούν αυτοί ούτε άρτο να φάγουν, διότι και το σπίτι ολόκληρον είχε καταλάβει ο λαός και οι τον Ιησούν δεν έδιδαν καιρόν να φάγει. 21. και όταν ήκουσαν οι δικοί του ότι είχαν απορροφηθεί από το έργο της διδασκαλία και των θαυμάτων μέχρι σημείου που να μην τρώγει, Ευγήκαν να τον πιάσουν και να τον περιορίσουν, διότι νόμιζαν ότι η τόση προσήλωσης στο έργο του ή το αποτέλεσμα ψυχικής ασθενείας και έλεγαν ότι είναι έξω από τον εαυτό του και διεταράχθει ο νους του. 22. Και οι γραμματείς που είχαν καταβεί από τα Ιεροσόλυμα έλεγαν ότι έχει μέσα του τον Βελζεβούλ και ότι με τη βοήθεια και συνεργασία του αρχηγού των δαιμονίων βγάζει από τους δαιμονιζομένους τα θεμόνια. 23. Και αφού τους προσεκάλεσε του έλεγε με συγκρίσεις και παραδείγματα πώς είναι δυνατόν ο ένας σατανάς να βγάζει δια της βίας και να διώκει άλλων σατανά. 24. Κι αν ένα βασίλειον χωριστεί σκόμματα εχθρικά ώστε διεμφυλίου πολέμου να στραφεί εναντίον του εαυτού του δεν δύναται να σταθεί το βασίλειον εκείνο. 25. Κι αν μια οικογένεια διαιρεθεί εναντίον του εαυτού τη, δεν δύναται να σταθεί, αλλά θα διαλυθεί η οικογένεια εκείνη. 26. Και αν ο σατανάς σε κατά των οργάνων του και έχει χωριστεί σκόμματα, τα οποία πολεμούνται μεταξύ των, δεν δύναται να σταθεί, αλλά τελειώνει πλέον η δυναμή του και το κράτος του. 27. Κανείς δεν μπορεί όταν έμβει στην οικία του ισχυρού και δυνατού οικοδεσπότου να αρπάσει τα έπιπλα και σκεύη του, εάν βεβαίσει πρωτήτερα των ισχυρών, και τότε θα διαρπάσει το σπίτι του. Έτσι και εγώ, εάν πρωτήτερα δεν έδαινα τον σατανάν με την κατά νίκη μου, δεν θα μπορούσα να αρπάσω από τα χέρια του τους δαιμονιζομένους, που σαν άψυχα σκεύδει υπό την κατοχήν του. 28. Αληθό σας λέγω, ότι όλα τα αμαρτήματα θα συγχωρηθούν εις τους των ανθρώπων, εφόσον μετανοήσουν ούτε, και βλασφημίε, όσα τυχόν θα βλασφημίσουν θα συγχωρηθούν. 29. Εκείνος όμως που θα αποδώσει τα σφανεράς ενεργείας του Αγίου Πνεύματος ή στο πονηρόν πνεύμα και από εσωτερικήν πόρωση θα συκοφαντήσει τα έργα του Αγίου Πνεύματος και έτσι θα βλασφημίσει στο Άγιο Πνεύμα, δεν έχει συγχώρεση νούτος στον αιώνα, αλλά είναι ένοχος αιωνίας κατακρίσεως και τιμωρίας. 30. Είπε δε τους λόγους αυτούς ο Κύριος, διότι έλεγαν εκείνοι ότι ο Ιησούς έχει πνεύμα κάθαρτον και σηκωφάντουν από πόροσιν και θεληματικήν τύφλωσιν τα έργα και θαύματα του Αγίου Πνεύματος, επειδή τα απέδιδον εις των διάβολων.